Κατόνενα κομαπέντε, να περιμένεις κάτι από είσαι σκλάβος του τι άλλα ελληνικά έργα άμα το να χρησιμοποιήσουμε τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρεπούσιμο να, να σας βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάρτι του καροτσάκι με το χείρι και να το μετάξετε στην ψητάλια στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα ε, είναι νόμος αυτού του κράτους αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοδεδώσουν και ολόκληρα χωριά ολόκληρες πόλεις βγαίνουν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 Δεν μπορείς να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβο του, είσαι σκλάβος του, είσαι σκλάβο του, είσαι σκλάβο του. Στον τίχω με τον Γιάννη Λαζάρο. Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι yeah. Καλή σας ημέρα από το ράδιο Άρτα Στους 101,5 no like Στον τοίχο θα στηθούμε και σήμερα Με την εκπομπή Να κάνουμε παρέα καμιά ωρίτσα Ρίχνοντας μια ματιά Σε όλα όσα συμβαίνουν, προσπαθώντα καθημερινά να δούμε πίσω από πού, πίσω από τι τελικά. Κυρίε μου και κύριοι, είμαι ο Γιάννη Λαζάρου. Like yeah. yeah. 2681-4060 για τι δικέ σα παρατηρήσει. 2681-4060. Like Σας καταλαβαίνω απόλυτα Σκασμένοι είστε κι εσείς Παφιάσατε από το πλεόνασμα, Θέλετε σόδες να το χωνέψετε Και την πλέρια ευτυχία η οποία Τρέχει απ' τα παντζάκια μας καθημερινά Σας καταλαβαίνω Αλλά τι να κάνω Με τη σόδα παραμάσχαλα είμαι κι εγώ όπως κι εσείς Όμως κυρία μου και κυριέ μου Μέσα σε αυτή την πλέρια ευτυχία την οποία Ζει όλος, εσείς όλος, Ωμού και όλος μαζί ο ελληνικός λαός. Η Ελλάδα χθες μίλαγε. All... Κουβέντιαζε ρε παιδί μου, πώς να σ' το πω. Κουβέντιαζε. Οι κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, yeah. είχανε κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Yeah. Ο αρχηγός της ε, κυβερνήξεως πήγε στην εκδήλωση, την ο, ο, διοργάνωσε η νουβέλια ο και η καθημερινή στο μέγαρο της μουσικής άμπου θα το διοργάνωνε και μας μίλησε ε, μας μίλησε, μας είπε διάφορα ότι η χώρα μπαίνει στην ανάπτυξη και αποκαθιστά τι αδικίες αδικημένε μου ναι ε, βγαίνουμε Να, αυτά λέω και πνίγω μισό λεπτό Πνίγουμε ρε παιδί μου να πούμε από την ευτυχία και από το πλεόνασμα. Λοιπόν το βγαίνουμε από την κρίση με όπλο το πρωτογενές πλεώνασμα κα, κα, κα, κα, κα, κα, κα, το πρωτογενές πλεόνασμα να πούμε είναι Τι πολυβόλο μας βγάζε Τα έλεγε χθες αυτά όπω είπαμε στην συνάντηση ε, Όπου έκανε είπαμε η καθημερινή ε, Με τη Linudel Observateur Μέγαρα μουσική ε, στην εκδήλωση η οποία. Ε, Πώ τη λένε την εκδήλωση, κάτσε ένα έχει και ωραίο. Πάντα βάζουν ωραίου τίτλου στι εκδηλώσει. Ε, λοιπόν, αλλά σημασία έχει κυρία μου και κυρία μου ότι τον ακούσαμε φιτενή, όμορφο, απλό στο βήμα να μα διαβεβαιώνει για μία φορά. Κουβέντα, κουβέντα, κουβέντα. Από την άλλη μεριά δεν έχει. Καταλαβαίνει τώρα εκεί τι έγινε, έτσι. Δεν χρειάζεται ανάλυση. Απλά να μείνουμε σε δύο-τρία μόνο σε αυτά που είπαμε ότι βγαίνουμε με όπλο την κρίση πα, πα, πα, πα, πα, πα, το και το προ... Μα, όχι με όπλο την κρίση Μα, τι λέω. με όπλο το πρωτογενές πλεονάσμα άρε πρωτογενές πλεονάσμα να πούμε ε, το πρωτογενές πλεονάσμα δεν είναι κάτι σαν τα καθαρά καλά Ασνικοφ και τα ρουκετόβόλα βόλα είναι όπλο και η σταθεροποίηση της ελληνική οικονομίας θα μειώσει τις ψήφους προς τον εξτρεμισμό Ποιο είναι ο εξτρεμισμός τώρα καταλαβαίνεις εσύ Δεν χρειάζεσαι καμία ε, εξήγηση λοιπόν Και ενώ λοιπόν αυτά έκανε η κυβέρνηση Η αντιπολίτευση η για Διεξιωματική ναι Κουβέντιαζε στον κεραμικό για την αριστερά του 21ου αιώνα Α, Κουβέντα πως θα είναι η αριστερά των 21ου αιώνα Πώ θα είναι ντυμμένοι, ξέρω εγώ. Πώ θα παρουσιάζεται, Κατάλαβε Κουβέντα και μέσα σε όλα αυτά, κυρία μου και κύριε μου, μέσα σε όλα αυτά, κουβέντα, κουβέντα, κουβέντα, α την πραγματική ζωή τώρα. Θα περάσουμε στην πραγματική ζωή. Και ω σχέζει σχέζη μωρέ του κεφαλονίτες τώρα να πούμε δεν έχουν σπίτι. Εδώ μιλάμε, γίνανε κοσμοϊστορικά πράγματα χθε από το Σαμαρά, από την αριστερά. Και κυρία μου και κυρία μου, ο στρατηγό Άνεμο μα παρουσίασε. Το κόμμα που λέγαμε προχθές Που σας παίξαμε και το διαφημιστικό πρώτο Πρώτη σε, πρω, σε παγκόσμια πρώτη Ορίστε παρακαλώ Ναι Λέλα, Κώστα. You know σε Κώστα σε, σε ρίξανε τα σερβέρια Δεν πειράζει μωρέ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Υγεία να υπάρχει. Έτσι. Φώναξε με και εμένα. Δεν γίνεται, Κώστα μου. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα λοιπόν, Κώστα. Καλημέρα και στον Νίκο τον αμάρα του. Καλημέρα σε όλου τους φίλους που αναμεταδίδουν. Η κοζάνη σήμερα έχει πρόβλημα με τα σερβέρια. Πέσαν τα σερβέρια, κυρίε μου και κυρίε μου. Διότι γίνεται ένας γενικός χαμός Ή έγινε και κάτω Θα μαραθεί η Κύπρος Αμάραντε Σχέδιο αυνάν ακούω αυνάνακου. ακουω τελος τα λέγαμε χθες Λοιπόν ε, Τι λέγαμε ναι βγήκε ο στρατηγός άνεμας Και μας παρουσίασε Το λογότυπο Το σήμα του κόμματος Το σήμα είναι μια ασπής ε, Και είναι σημειολογικό Είναι αυτό, η ασπίδα δηλαδή, καταλαβαίνεις, θα δεχθεί τις επιθέσεις των ε, μη πατριωτών Διότι είναι συνασπισμός πατριωτών Ο, ο πως τον είπαμε, ο στρωτηγός άνεμας Και η ασπίδα λοιπόν είναι σημειολογικό Θα δεχτεί τις επιθέσεις των μη πατριωτών Ξέρω ποιοι είναι οι μη πατριώτες, εσύ ρε, που, που δεν πληρώνει, ρε Εσύ ρε που είσαι, ε, πως του λένε να πούμε, πατρίδα! Λοιπόν και ο στρατηγό άνεμα με την ασπίδα και θα είναι και ο ζώης, θα βγάλει το σπαθί ο ζώης φορώντας την πανοπλία του Λεωνίδα Ψισταριές Λεωνίδα ξέρω, θυμόσαστε τι ψισταριές Λεωνίδα Πού να τις θυμόσαστε, ναι Και θα αντιμετωπίσουν για να σώσουν και αυτή την πατρίδα, κυρία μου και κυρία μου Κυρία μου και κυρία μου, όλοι μαζί να σώσουν την πατρίδα Παρουσιάστηκε λοιπόν και αυτό Η κυβέρνηση μίλαγε, η αντιπολίτευση μίλαγε ο στρατηγός μας παρουσίαζε όλοι μαζί να σε σώσουν, μπας και καταπιείς όλο αυτό το πλεώνασμα, να το καταπιείς να τελειώνουμε. Γι' αυτό το λόγο και μετά από απέτηση εκατομμυρίων τηλεαγροατών, κυρίες μου και κύριοι, επειδή και σας το παίξαμε, μην πάει το μυαλό σας το κακό, το σήμα λέω, το, το ηχητικό, αμάν, αμάν, πονηρούλιδες το διαφημιστικό του στρατηγού μετά από απέτηση εκατομμυρίων εκατομμυρίων μιλάμε τηλεακροατών θα το παίξουμε πάλι το σήμα λοιπόν για να το εμπεδώσετε να το καταλάβετε καλά ανοίξτε τα ραδιοφωνά σας και απολαύστε Όταν Σα ζητώ να εκτιμήσετε, ελικρινό σα ζητώ να εκτιμήσετε με χωμή μαϊκά τη φούγι σα ζητώ να εκτιμήσετε σαν τουφουλι ότι πάσχουμε σου πρέμα His Master's voice. This ως κράτος, ως κοινωνία, ως διοικητική δομή από τους εργάτες εντός εισαγωγικών του πεδίου. Δίου Κομιλφό, δίου, δίου. there is life after death. Και όσα δει την κομμένη γράνα, γράνα, γράνα, που σημαίνει υδραγωγό που καταστρέφει το νερό, το έδαφος, και ύστερα γλύφει και κόβει την άσφαλτο. Σου πρέμα λέξε έστω Τα τότα των τενούν τα τόμα τι Και θα έρθουμε εμείς ύστερα Illusion of omnipotence Οι η... σιβαρύτες πολιτικοί Της μαλθακότητας και της τριφιλότητας Και των σχεδιασμάτων Έχασαν Έχασαν από τον κρότωνα Θα έρθουν οι σιβαρύτες Πολιτικοί να πούν There is life after death εδώ τα δισεκατομμύρια στη Τζακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα. Λατσιφούγγιουμ. Γιατί ο δρόμος τριπόλεως Καλαμάτας κάνει mobility my homes my cars. διακοπή από το νερό. Αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο είναι Οι άλλους πόπουλοι, σου πρέμα λέξε Τα τωτατών ταινούν τα τωματί Μας πήρε το ποτάμι Μας πήρε ο ποταμός πήρε το ποτάμι Η γράνα Μας πήρε το ποτάμι Παπα και το, λοιπόν, τα τι, τα, τα, τα το, τα <μιλίγε> το Του, του, του, του, του. <μιλίγε> Λοιπόν, κυρία μου και κυριέ μου, αυτά Αυτά, ανάμεσα βέβαια αυτά όλα Ανάμεσα στην αγωνία όλων των μουμοέδων Κάνει ο Καρυπίδης για υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ Γιατί δεν αντιδράω ο Αλέξης Ο Αλέξης, όχι ο Κάρικτον ο Αλέξης του Τσίριζα Λοιπόν γιατί Με ανάμεσα λοιπόν αγωνίες των μουμοεβίων Αν κάνει ο Καριπίδης για περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας Αν ε, ε, θα αντιδράσει ο Αλέξης Ο αριστερός Αλέξης και η παρέα του Απέναντι στον Καρυπίδη Ανάμεσα σε όλα αυτά λοιπόν Υπάρχει και η πραγματική ζωή Η οποία κυρία μου και κυρία μου εκφράζεται εκφράζεται λέμε τώρα εκφράζεται, ναι. η οποία παίρνει σάρκα και οστά από την είδηση την οποία σας μεταφέρουμε αμέσως ελεγκτής ελεγκτής λεωφορείων φώναξε λέει την αστυνομία να συλλάβει μια μάνα με το εξάχρονο παιδί της γιατί δεν είχαν να πληρώσουν ένα ευρώ εισιτήριο και πήγε η αστυνομία και συνέλαβε την μητέρα και οδήγησαν την μητέρα και το παιδί με προ, περιπολικό στο τμήμα. Έλα, μα τι εκ. Πώ. Είδε πω εκτελούν τι εντολέ τα όργανα αυτού του δίκαιου κράτου. Είδε πω αμέσω βάζουν το μυαλό του και σκέφτονται. Δηλαδή, σκέφτηκε ο ελεγκτή, κάτσε, την τσιμπήσαμε, έχουμε 50%. Bonus. Έμαθε και το bonus. Ο My People for My People and My Country. Λοιπόν για τις υπηρεσίες του παίρνει bonus για κάθε τέτοιον που, που συλλαμβάνει. Παίρνει 50% βέβαια. Εάν τον πετάξει από το Τρόλεϊ, το Τραμπ, τι είναι τέλο πάντων και σκοτωθεί όπως ο 18χρονος πριν κάποιους μήνες. Δεν παίρνει απλώς μπόνους Τον χρησιμοποιούμε και σε κυβερνητικές θέσεις Παίρνει προαγωγή Λοιπόν, είδες πως εκτελούνε Λοιπόν, για ένα ευρώ Λοιπόν, και 40 λεπτά Το 50% πόσο είναι Είναι ε, 70 λεπτά Θα έπαιρνε 70 λεπτά μπόνους Ο Έλληνας Μπορείστε Α, ah, το πρόστιμο, ναι, με συγχωρείς, ναι Να, ah, μπράβο, μπράβο, μπράβο Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι mm -hmm. Μπράβο, ναι, έχεις δίκιο που με διορθώνεις τηλεακροατίνη Θα πάρει το, το 50% του πρόστιμου μπόνους Δηλαδή, αν το πρόστιμο φτάσει 1000 ευρώ, θα πάρει 500 ευρώ 500 ευρώ, λοιπόν, ο Άντρακλας Ο σκεπτόμενος κρατικός λιτουργός. Πέταξε από το ο προηγούμενος Από το Τραμ το παλικάρει και πάει Και τούτος συνέλαβε μια μάνα και ένα παιδί εξάχρονο Και εκτέλεσε το καθήκον του Αλλά πάνω από όλα εκτέλεσαν το καθήκον τους οι αστυνομικοί Οι οποίοι Οι οποίοι οδήγησαν την κακούργα μάνα Την κλέφτρα Θα τα λεφτά πίσω μωρί Που τα έχεις τα λεφτά Λοιπόν, και το εξάχρονο, το οποίο έπαιρνε μίζε από τα εξοπλιστικά, λοιπόν και τέτοια, ήταν χωμένο μέσα με τον Κάντα το εξάχρομο, ήταν το εξάχρονο, ήταν κολιτός του Άκη και έπαιρνε μίζε. Και το, τους πήγανε στο τμήμα. Λέγαμε λοιπόν και χθε αλλά και προχθές Αυτή η απάντηση δεν μπορούν να κάνουν τίποτα η κτιλού ενδουλέσκ, σε, σκο... σε... σε μαχαιρώνει ρε παιδί μου Την νιώθεις μαχαιριά και αλάτι Αυτή είναι η πραγματικότητα Και ξανά Φωνάζουμε εμείς από εδώ Πού πας Ελληνάκη με τέτοια μυαλά Πού ακριβώς πας δηλαδή Με τα μυαλά αυτά που Βγάλαν τον τιμοκατάλογο Καφεζηθεσιατορίου Για την κεφαλονιά Με τα μυαλά όλων αυτών των ελεγκτών διότι δεν είναι ο συγκεκριμένος Μιλάμε για μυριάδες Ατελείωτες Ατελείωτες παλαμακιστών ελεγκτών Λοιπόν για, ε, Οι οποίοι οδηγούν ε, Στο αστυνομικό τμήμα Το εξάχρονο με τη μάνα του Πως λοιπόν ο στρατιωτικός Να μισθίσει στήσει τις Στην κεφαλονιά μέσα στο γήπεδο Να βγάλουν βράχια οι κεφαλονίτες Πώς ακριβώς Οι οποίοι κεφαλονίτες σε στον παρόδο Ακόμη δεν έχουν νερό Νερό Να πιούν και να πληθούν Μην βλέπετε τώρα που σας δείχνουν κάτι εικόνες Εκεί που τους μοιράζουν κάτι γιαούρτια Αυτά είναι κόλπα Ινδιάνικα είναι, είναι, είναι τα κόλπα της μαστούρας Από πρώτο χέρι γνωρίζουμε ότι στην κεφαλονιά Δεν κάνουν τίποτε Υποφέρει ο κόσμος Ο άστεγος κόσμος ο δυστυχισμένο κόσμος του οποίου δεν του έφτανε αυτά όλα που τραβάνε και οι υπόλοιποι Έλληνες με τη Στουρναρο παρέα του ήρθε και ο εγκέλαδο. και τον, τον αποτελείωσε κυριολεκτικά όμως έτσι δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν δουλειέ και πια αλλά, αλλά θα τους χαρίσει δυο μήνες το χαράτσι ο Σαμαράς και η παρέα του και φυσικά οι νεολαίες που έπρεπε να τα κάνουν λαμπογιάλο αυτή τη στιγμή όπως πήγαν να τα κάνουν στο γραφείο του Βαρβιτσιώτη. Δεν υπάρχουν, δεν, δεν υφίστανται Δεν, δεν, δεν Ένα τεράστιο δεν Παρ' όλα αυτά κυρία μου και κυριέ μου Ενδιαφέρθηκε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Ο κύριος Μαρινάκης Να ξαναφτιάξει Λέει τα σχολεία Στην ε, κεφαλονιά Κυρία μου και κυρία μου Επανειλημμένως ε, Έχουμε πει Από τούτο το μικρόφωνο Ότι η, η μια ευνομούμενη κοινωνία δεν έχει καμία ανάγκη φιλές πλαχνών σώρων. Ο σώρος δίνει πετρέλαιο στο μπουτάρι και στην παρέα του. Ο Μαρινάκης φτιάχνει τα σχολεία. Ο Βαρδινογιάννης στέλνει, δίνει πετρέλαιο να γίνει παρέλαση και στέλνει και κάτω πετρέλαια και τέτοια. Μια ευνομούμενη κοινωνία δεν έχει ανάγκη από φιλές πλαχνους και από τέτοιες ενέργειες όμως δεν υπήρξε ποτέ μπορείς το παρακαλώ και μια δημοκρατία μου λέει ένας φίλος εδώ δεν έχει ανάγκη χορηγών μια πραγματική δημοκρατία που are... πραγματική ναι I... που να την βρεις δεν, έχουμε... δεν έχει ανάγκη λοιπόν μια εμπνευμένη κοινωνία και μια δημοκρατία ούτε από χορηγού ούτε από φιλές πλαχνούς. Από φιλές φλαχνούς. Φιλές πε το, το ρε πουλάκι μου, Φιλές πλαχνούς. Ναι, κόπα τέλος. Λοιπόν. Όμως, κυρία μου και κυρία μου, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτε από ανθρώπους οι οποίοι εκτελούν κι αυτοί οι όπως ο ελεγκτής και ο κάθε υπαλληλάκος όταν πα να συνδιαλλαγείς μαζί του. Εκ, Εντολέ εκτελούν κι αυτή. Κυρία μου και κύριέ μου Διότι Διότι Δεν θα πάνε ποτέ στη θέση αυτών των ανθρώπων Το έχουν εξασφαλισμένο Επειδή όπως είπαμε και γράψαμε και προχθές Στο Αρθράκι οι... Έχουν ένα είδος Ανοσίας και ένα είδος αφανασίας Το οποίο εμείς δεν διακρίνουμε Αλλά το νιώθουν αυτοί Δεν περιμένεις τίποτε Από σωτήρε Οι οποίοι λειτουργούν Αυτή τη στιγμή ως ελληνογερμανική βουλή Δεχόμενη όπως λέγαμε χθες Την παρέα του Την παρέα του Φούχτελ Τη γερμανική αριστερά Τον Die Λίνκε Ναι ρε παιδί μου έχει μια γερμανική αριστερά Λοιπόν πήγανε λοιπόν και μίλησαν Στη βουλή στη βουλή Κάνανε ελληνογερμανική βουλή Και Αναρωτιόμασταν χθες Γιατί δεν κάνετε αγκολοελληνική βουλή ρε? Μα Αγκόλα ρε β... Κάτω ρε. Λοιπόν και άκουσαν τη Γερμανίδα Βουλευτή την Αριστερή Σε παρακαλώ πολύ Η οποία λέγεται Rot Του κόμματος λοιπόν Die Linke, Και τους είπε Έχετε κότερα στη Σκιάθο Έχετε λεφτά Στην Ελβετία Μπορείτε να ξεπληρώσετε το χρέος Τι κάθεστε και μας παρακαλάτε Και την κοίταζαν οι σωτήρες Την κοίταζαν και δεν πέρασε από το μυαλό του, να μη σεβαστούν τη γυναικεία αφήση της Διότι δεν υπάρχει γυναικεία φύση στα ναζιστοκαθάρματα Και να την πετάξουν έξω Εγώ δεν σου λέω να χειροδικήσουν ε, Απέναντι στο, σε αυτό το πράγμα εκεί που φαίνεται ε, σαν γυναίκα Να την πετάξουν έξω είναι το, Η κυρία Ροτ και τον Τάι και είναι αυτό που στηρίζει την υποψηφιότητα του κύριου Τσίπρα Του κυρίου Τσίπρα για την Προεδρία τη Κομισιόν. Λοιπόν, κατάλαβε, Επιτροπή λέει Ελληνογερμανική Φιλία. Πού την είδε, Μωρέ, την ελληνογερμανική φιλία 70 χρόνια τώρα, Πού ακριβώ την είδε και δεν μπορούμε εμεί οι απίθανοι να τη δούμε, Σε ποια έκφανση, σε ποια στιγμή αυτή τη 70 χρόνης ιστορία είδε ελληνογερμανική φιλία και φέρνεις αυτά τα αθύρματα. Μες στη Βουλή Σε φτύνουνε κατάμουτρα Και δεν έχεις να τους πεις τίποτε Δεν έχεις να τους ανταπαντήσεις τίποτε Το μόνο που ξέρεις είναι να πουλάς μαγιά και σεξισμό Στην ε, Ραχήλ και στις άλλες τις ωραίες τις Βουλής Άι σου λέω εγώ δεν, Ούτε οι γυναίκες της Βουλής τη να, να, να τη Να την πιάσουν να το μαλλίρε Τι λες μωρί κατίνα να τη πούνε Έλα εδώ μωρί ρωτ Πώς σε λένε τι είπε μωρί, αχλάδο Αχλάδο, ναι <Δε <memes> Δεν προτίθεται λέει η Γερμανία Να δώσει ούτε ένα ευρώ για το χρέος Στα τατάρια τα, <στα, ΡΗ1> <στα>, τα, τα, τα, τα, τα, μας Χεστήκαμε ρε, ποιο χρέος ρε Ντάιε <Η> και, και Γερμανίδα, βουλευτήνα. Πλάκα μας κάνετε Πλάκα μας κάνετε Έρχονται μες στη βουλή και σας τα λένε Άστο τι γράφει Bild, η Bild καλά κάνει <Η> Κάνει την ίδια δουλειά που κάνει εδώ η εσπρέσο, το τσάω, ξέρω εγώ, το μάο, το τράω, το κτάω. Λοιπόν, η μπιλκ τα κάνει στη γερμανία. Εδώ έρχονται μέσα στη βουλή και σου τα λένε και κάθεσαι και τους κοιτάς. Γιατί άραγε, γιατί άραγε. Και το μεταξύ, ο... Κοίταξε τώρα, δεν γλιτώνεις μεγάλε, όχι, δεν γλιτώνεις. Παρακαλώ. Ναι. Ah, so η σιωφή των Σεριζέων είναι γιατί το κόμμα αυτό του υποστηρίζει. Yeah. Ποιος να της απαντήσει βρε αδερφέ και εσύ τώρα να πούμε Είπαμε η... Το Λίνγκ εστηρίζει την υποψηφιότητα του Προέδρου για την Κονομισιόν Λοιπόν τι να κάθονται Ρε πέφτει ο Μπεζαχτάς για αυτούς ρε. Τι να απαντήσουνε τώρα να πούμε Πλάκα μου κάνεις Το Φούχτελ Τον οποίο τον προσκυνάνε Το Ιωακίμ Φούχτελ Λοιπόν Ω ο... Πριν κάποιο καιρό Πήγε με βουλευτές στην Κομοτηνή για να κάνει τα ωραία του εκεί Τις αδελφοποιήσεις πανεπιστημίων Τις αδελφοποιήσεις δήμων Επιμελητηρίων Όλα τα, αδελφο... τα κάνουν αδελφοποιητά Επιμελητηρία, σχολεία, δήμους Με τη, με τη Γερμανία Όλα, θα ε, κάνει ο Φούχτελ αυτά Σε κάποια στιγμή ε, Ενώ μίλαγε στο... στην κομμοτινή στο Επιμελητηρίο Απ' έξω ε, Ακούστηκαν φωνές τύπου διαδήλωσης Και συνθήματα Και φώναζαν η αγροτιά δεν πεθαίνει αγωνίζεται". Ο πάνω του. Χέστηκε με λίγα λόγια Βρώμησε κατήλα, Λουκανικός κατώ το επιμελητήριο Κομωτινής Και Τούπαν νόμιζε ότι γινόταν διαδήλωση Και θα τα ορμήσουν να το μπλακώσουνε Και Τούπαν μη στεναχωριέσαι ρε παιδί μου Είναι ο Στυλιανίδης εδώ Για το Στυλιανίδη φωνάζουν Εσύ είσαι γερμανός δεν σε πειράζουν Εδώ μιλάμε για, για, για την απόλυτη τρέλα Και πήγε λοιπόν αυτός ο Χεσμένος Αυτός ο βρομήλος, Ο γερμανό, μα, μην το πω με βουλευτές του Ντάι, του Ντάι Ελίγγεν και την κυρία Ροτ στην Ελληνική Βουλή και καθόταν οι κότες από κάτω και τους έλεγε η Ροτ αυτά που είπαμε πριν καθόταν οι κότες και τους έλεγε αυτά που τους, αυτά που τους έλεγε, αυτά που είπαμε και οι κότες κοίταγαν το, την ημερομηνία για το αν πλησιάζουν οι μέρες να πέσει ο Μπεζαχτά. γιατί αυτό τους ενδιαφέρει τις κότες που στέλνεται εκεί για σωτήρες Στο μεταξύ η, η πραγματική ζωή όπως είπαμε δεν είναι ούτε κεφαλονιά, ούτε ο καρκινοπαθής, ούτε όλα αυτά που συμβαίνουν μας παίρνουν το κεφάλι κυριολεκτικά. Είναι ρε παιδί μου η, ε, η συνάντηση που είχε ο Στουρνάρας στην Φραγκφούρτη, όπου για μία ακόμη φορά πήγε, ξεβρακώθηκε, πάρτε ενέργεια, πάρτε τουρισμό, πάρτε γεωργία, πάρτε ναυτιλία, πάρτε τα όλα. Πάρτε τα όλα. Ήταν 100 Γερμανοί επιχειρηματίες εκεί τους έλεγε, Πάρτε ρε παιδιά, σα παρακαλώ. To... Πάρτε, πάρτε, πάρτε. To... Λοιπόν, και φυσικά οι Γερμανοί επιχειρηματίε τον γράφαν κανονικά διότι θέλουν ακόμη μεγαλύτερη εξαφλίωση. Τα θέλουν ακόμη σε πιο χαμηλέ τιμέ. Τα θέλουν τζάμπα. Πώ να σου το πω. Λοιπόν, βέβαια, αυτά είδαμε μπροστά. Δεν ξέρουμε όμω τι ακριβώ συζήτησε με την κεντρική Γερμανική Τράπεζα η οποία. Όπως λέγαμε πριν 4-5 μέρες ζητάει να μπει κεφαλικός χώρος στους Έλληνες πολίτες με τα 400.000 ευρώ περιουσία τα λέγαμε πριν 3-4 μέρες Εκεί μέσα που τον χώσαν στα γραφεία τον Στουρναράκο δεν ξέρουμε τι ακριβώς ε, ε, συζήτησε Γκροσωμότο ε, εντός των ημερών θα πεταχτεί κανένας λαγός και θα το πει Γιατί πρώτα βγαίνουν οι λαγοί και μετά θα κάνουν μετροπολογίες με νόμους πράξεις και νομοθετήματα <Το> διότι κυρία μου και κυρίε μου διότι δεν τους ενδιαφέρει η πραγματική ζωή Τάπαμε είπαμε τα, τα ξαναματάπαμε θα τα ξαναματαπούμε γιατί δεν τους ενδιαφέρει διότι την κολάρα τους μη σε, την ακούς άσχημα τη λέξη την έχουν βολεμένη τέσσερα δις ευρώ, λέει μέχρι το 2020 μας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας 4 δις ευρώ. Αυτά τα 4 δις ευρώ καταλαβαίνεις πού θα πάνε έτσι. Δεν θα πάνε στην ανεργία. Δεν θα πάνε στο, σε καμία να, να τσουλίσει κανένα χωράφι να πάρει μπροστά καμιά βιοτεχνία. Καμιά παραγωγική διαδικασία. Θα πάνε στις τσέπες ΚΕΠΕ, ΜΕΠΕ, που κάνουν συμβούλων εταιριών οι οποίες κάνουν σεμινάρια εταιριών οι οποίες μη κυβερνητικών οργανώσεων και τέτοια τέσσερα δις φανερά γιατί λοιπόν να ρίξουν μια ματιά στην πραγματική ζωή αυτή είναι η πραγματική ζωή για αυτούς δεν είναι η πραγματική ζωή το γκρεμισμένο σπίτι του Κεφαλονίτη η έλλειψη φαρμάκων χημειοθεραπείας του καρκίνοπαθού, το τουρτούρισμα των παιδιών στα σχολεία Κουραστική γεννόμαστε, τα λέμε συνέχεια. Καλά κάνουμε και γινόμαστε κουραστική. <Και> γιατί λοιπόν να ρίξουν μια ματιά σε αυτή την πραγματική ζωή, σε σένα που δεν έχεις να πληρώσεις το τη, τη λογαριασμό της ΔΕΗ και όσον ο που μπορεί να βρεθείς χωρίς ε, ρεύμα. Και, γιατί, γιατί η πραγματική ζωή για αυτούς είναι αυτό. Να μαζεύσουμε κόμματα, να συγκυβερνήσουμε, ε, επιδοτήσεις, ε, προγράμματα... Μισθάρες Αυτή είναι η πραγματική ζωή Βέβαια για όλα αυτά Υπεύθυνος όπως πάντα Δεν θα κουραστούμε να το λέμε Είναι ένας και μοναδικός Ο παλαμακιστής Μουσική Ποιος θα πληρώσει τώρα Μεγάλε τους έξιπτους μετρητές της ΔΕΗ οι οποίοι, τους οποίους με εντολή της ΕΕ θα βάλει ιδεία αλλάζοντας τα ρολόγια, ποιος θα τους πληρώσει οι οποίοι λέει θα ενημερώνουν τις ιδιωτικές εταιρείες που θα μας πουλάνε το δημόσιο ρεύμα για το ποιες ώρες καταναλώνουμε ρεύμα, πόσο ρεύμα για να μπει το ανάλογο ποσό το, το ερώτημα είναι ποιό θα πληρώσει τους έξιπτους μετρητές ε, ε, μα ποιος, δεν χρειάζεται να απαντήσεις Θα κοστίσει 900 εκατομμύρια ευρώ το έργο Καμία αντίρρηση 900 λένε αυτή 2 δις θα πάει Αλλά τέλος πάντων Ποιος θα τα πληρώσει αυτά <Τι> ε, Θα βλέπεις εσύ το λογαριασμό <Τι> Πως βλέπεις τώρα για την πράσινη ανάπτυξη Του Γιοργάκη <Τι> 40 ευρώ <Τι> 40 ευρώ έτσι, έτσι ρε παιδί μου για την πράσινη ανάπτυξη Λες και σου περισσεύανε εσένα <Τι> Θα τα βλέπεις για τους μετρητές Μεθαύριο <Τι> Η πόλη συμμετοχών για το διαχειριστή Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα πέρασε με πλειοψηφία και υπερψηφίστηκε η τροπολογία για τα αμυντικά συστήματα και το νέο σύστημα υγείας που όπως είπαμε λέγεται χτες λέγεται παιδί πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας πέρασαν όλα όλα τα περνάνε κατάλαβες μεγάλε την όλα που χαργεντίζονται την ώρα που γλιστράμε εμεί τον Ταραμά με τις ομιλίες του Ζούπερμαν την ώρα που οι άλλοι κουβεντιάζουν για την αριστερά του 21ου αιώνα Μπορείστε παρακαλώ Ωρα ρε φίλε τι κάνεις μου. Μου. Μου. Μου. Μου. Μου. Μου. Έτσι έτσι πάω έτσι Να σε καλά φίλε Να σε καλά μου. Καλή σου μέρα Καλή σου μέρα μου. Καλή σου μέρα Να σε καλά Και κοίτα να δεις κάτι Δεν θέλω τώρα οι τοπάθιες Αφού περπατάς μια χαρά είσαι Υπερψηφίστηκαν όλα μεγάλη, Όλα υπερψηφίστηκαν. Όπως είπαμε την ώρα που γλιστράμε εμείς στον Ταραμά. Μιλάνε οι άλλοι για τον 21ο αιώνα, ρε παιδί μου, πώς θα είναι η αριστερά το 2500 τόσο. Ε, πώς θα είναι η αριστερά να πούμε. Κάποιοι στρατούλοιδες θα είναι. Αριστεροί όπως με βλέπεις έτσι πάντα. Κάποιοι τέτοιοι τέλος πάντων. Και πώς και ο άλλος μιλάει στα Οψέβερ, πώς τα λέμε. Την ώρα λοιπόν που γλιστράμε εμείς αυτούς του Ταραμάδες και στις Ιαχές του στρατηγού άνεμου και όλων αυτών αυτοί συνεχίζουν να κάνουν να εκτελούν μάλλον τις εντολές των από πάνω τους Σας παρουσιάσαμε χθες ε, την ε, αγωνία των Ελλήνων Celebrities με το Ουκράνιας Βουζιούι πιάσε μια πίτα γύρω ε, Οι οποίοι τέλος πάντων αγωνιούν για το λαό της ε, ε, Ουκρανίας Ναι, η Σελέμπρη της Ένα παρα, παραπολιτικό το οποίο πιάσανε σε μια προσωπική συνομιλία της Υφυπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτιών ε, Που είχε με τον Αμερικανό πρέσβη στην ε, Ουκρανία όταν αυτός τις είπε ότι έχει ενστάσεις Για τις ρωσικέ παρεμβάσεις στην Ουκρανία ε, Οι Ενωμένοι ΕΕ, Ευρωπαίοι Οι Ενωμένοι ΕΕ, Ευρωπαίοι ΕΕ, ΕΕ έπαθαν σοκ Διότι επιλέξει η Βικτόρια Νούλαντ Γεια σας Βικτόρια Νούλαντ Είπε θα σας το πω Ποιος τη γαμάει την Ευρωπαϊκή Ένωση Έλαντε Αυτό λέει ο Γεγόρε Νούλαντ Ειλικρινά με βρίσκει σύμφωνο Αυτό αυτό απάντησε λοιπόν η Βικτόρια Όταν ε... <laughs> Έλα ρε, παιδιά Εντάξει έχουμε τα γερμανάκια μπροστά Τη δουλειά μας την κάνουμε Καμία αντίρρηση <laughs> <laughs> Η κυρία Νούλα αυτή τώρα πρόσεξε Αυτή είναι η κυρία Είναι άνθρωπος του κόσμου Εσύ είσαι ο μυσαλόδοξος Είσαι ο ανθέληνας Είσαι ο... δεν είσαι άνθρωπος του κόσμου Δεν κάνεις για την κοινωνία εδώ. είσαι Δεν είσαι κυρία Νούλα Λοιπόν, αυτή είναι η Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη Ένα μόρφωμα ναζιστών Το οποίο εκμεταλλεύονται κάποιοι πέραν του Ατλαντικού Και κάνουν τη δουλειά τους Όλα τα άλλα είναι λόγια ε, για να αγαπιόμαστε μεταξύ μας Να αγαπιόμαστε πολύ δηλαδή Θα σκάσουμε από την πολλή αγάπη στο τέλος Και να γίνονται οι δουλειές των ημέτερων εδώ γερμανοτσουλιάδων Μέσα και των αφεντικών τους ε, τον, ε, της Ενωμένης Ευρώπης <Τι> Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις θέση στη δημοκρατία Αν παράδειγμα είσαι, για, είσαι αντισημίτης Είσαι αντισημίτης ε, Όπως λέγαμε χθες Μέσα σ' όλα Στον οριμαγδό που γινόταν για την υποψηφιότητα Καρυπίδη βγήκε και το εβραϊκό Συνέδριο και κάλεσε το ΣΥΡΙΖΑ να αποσύρει την υποψηφιότητα του Καρυπίδη και να τον διαγράψει. Δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Καρυπίδης. Λοιπόν, γιατί ο αντισημιτισμό δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ή μου λες, εσύ τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι με το Σιμίτη; Το Σιμίτι, το τον Κώστα. Μπορείστε, παρακαλώ. Όχι, δεν θα την αποσύραν, αφού μίλησαν από έξω. Εσύ τώρα είσαι σιμίτη, <Κι> είσαι με το σιμίτη, <Κι> Είσαι σε <αντισημεία. Κι> κάποιοι είναι αντισημίτε στην Ελλάδα. <Κι> δεν μπορεί να συμφωνούσαν όλοι με το σιμίτη. <Κι> Για τον κόστα το σιμίτη μιλάμε, α του άλλου <Κι> του σιμίτε. <Κι> τα κουλούρια τα σιμίτη κακή τη Θεσσαλονίκη <Κι> και άλλα Μα δουλεύουν, ελάξει, μα δουλεύουν κανονικά. Κάνουν ό,τι γουστάρνουν. <Κι> <Κι> και φυσικά θα την απέσυρε την ε, υποψηφιότητα Καρυπίδη. <Κι> Όταν τον διάλεγε ήταν καλό, τώρα είναι κακό. Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου, αυτά τα ωραία συμβαίνουν ε, στην ε, Ελλάδα. Και λέγαμε στους αγρότες πριν βγουνε στα μπλόκα, ότι θα τη, κάτι θα σας πετάξουν, θα τη φτιάξουν τη δουλειά ε, και όπως βγήκατε έτσι θα επιστρέψετε όπως και άλλες πάμπολες φορές. Τους ρίξαμε λοιπόν μια μπλόφα, ε, βιβλία εσόδων εξόδων Λέει για τζίρο πάνω από 15.000 ευρώ Και όχι από τα 10.000 ευρώ Όμως όλοι Θα έχετε υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ στο τέλος κάθε χρόνο Η προκαταβολή Του, εισοδη... του φόρου εισοδήματός σας Από τα 55 θα πάει στο 27% Σωθήκατε αγρότες Αλλά για φέτος μόνο έτσι Για φέτος Για φέτος έχουμε εκλογές μεθαύριο Να σας μαζέψουμε και από τα μπλόκα να τελειώνουμε Λοιπόν Βέβαια εκεί Αυτά είναι τα νούμερα τα οποία θέλω να βάλουν από την αρχή αυτή Αλλά τα βάζουν πάντα μεγάλα Σου λέει α, άμα τσιμπήσουν οι μαλάκες τσιμπήσανε Αλλιώς άμα δούμε καμιά αντίδραση τα κάνουμε Το θέμα λοιπόν Το θέμα λοιπόν είναι Συμφωνείτε με αυτά εσείς Εκεί στα μπλόκα θα έρθουν οι συνδικαλιστούμε και θα σα πούν παιδιά, όπα κερδίσαμε. Πάμε πίσω τώρα και βλέπουμε. Ε, Ωραία, παιδί μου, έχουμε εκλογέ μπροστά, ευρωεκλογέ. Καλή κρατικές. Μην ξεχνάμε και τους εντόπιους οραματιστές. Τους εντόπιους σε κάθε τόπο, έτσι, οραματιστές. Πήξαμε στο καρούμπαλο του οράματος. Αυτά δεν ε, ξέρω αν ακόμη οι αγρότες στην Κρήτη έχουν κλεισμένη την εφορία. Αλλά αν την έχουν κλεισμένη την εφορία, καλώς την έχουν κλεισμένη. Κυρία μου και κυρία μου, όπα! Όπα! Σηκώθηκε το κοτσούμπα! Τι έγινε το κοτσούμπα! Το κουκουέ Ε, επιτέλου! Ε, Έφτασε η μέρα που κατάλαβε και ξύπνησε ότι το στήσιμο που κάνουν εν μέσω κρίση για τη δημιουργία ομοσπονδιακού κράτους στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Έλα! Έλα, μη μου λε τέτοια! Εξέφρασε <σκυριακά> <σκυριακά> <σκυριακά> επιφυλάξει για τι συνομιλίε Αναστασιάδη. Ε, ρογλου... Ρε, παιδιά Σα παρακαλώ, <σκυριακά> <σκυριακά> <σκυριακά> <σκυριακά> <σκυριακά> <σκυρια θα δούμε τι αντιδράσει θα, θα υπάρξουν από του Κύπριου διότι με το πρώτο κόφι Αυνάν θα θυμόσαστε και τι ενέργειε, το σκύλιασμα του Γεωργάκη ότι πόσο σωστό είναι το κόφι Αυνάν να γίνει στην Κύπρο και όλα αυτά, αλλά δεν πέρασε με την αντίδραση ουσιαστικά του Τάσου του Παπαδόπουλου. Και με τη ρύση εγώ, παρέ... εγώ παρέλαβα κράτος δεν θα παραδώσω ψιλικαντζίδικο Θα δούμε τώρα αυτό εκεί πέρα για το πως και πως και οι Κύπριοι θα αντιδράσουν Για αυτό το τερατούργημα που πάνε να δημιουργήσουν εκεί πέρα ο Μόσπονδο, λέει κράτος Ο Μόσπονδο, κράτος με τι παρακαλώ Καλά λέει εδώ ένας φίλος Αφού αποδυναμώσαν ένα λαό Του κάνανε όπως και εμάς Να σκιάζεται να βγει από το σπίτι Τι να τον ενδιαφέρει παραπέρα Ο, Πολύ σωστά παρατηρείς φίλε μου Όχι τι δεν να... ενδιαφέρει Μπορεί να τον ενδιαφέρει Αλλά δεν μπορεί να αντιδράσει τι... Να κάτω τα ψέματα εδώ Ναι Δεν μπορεί να αντιδράσει Έχεις δίκιο φίλε μου Έχεις δίκιο Οι φίλοι και σύμμαχος Γερμανία Να σας ενημερώσουμε Για να μην ανησυχείτε Μην ανησυχείτε σας παρακαλώ πολύ ε, Παναπατρίζει από τις Ηνωμένες Πολιτείες Τόνους χρυσού τους οποίους είχε πάει εκεί ε, Μην τους τους πάρουν Οι κακή Σοβιετικοί Διότι δεν φοβούνται τώρα με τους κάνουν επίθεση οι κακοί Σοβιετικοί Και είχαν πάει Τους τόνους του χρυσού Στους φίλους και συμμάχους Αμερικάνους 300 τόνους, Βουά! 300 τόνοι χρυσάφι επαναπατρίζονται με τα Βαΐων και Κλάδων. <Κι> αυτά τα λεφτά τα είχε αποκτήσει η Γερμανία, κοίτα να δεις πλάκα τώρα. Παρακαλώ. Άκου ρε Ελλινάρα, με συγχωρείς. <Κι <Κι> αυτά, αυτά τα τους 300 τόνους χρυσού, του είχε κονομήσει η Γερμανία mm. Μέσω εμπορικών πλεονασμάτων Άκου λίγο σε παρακαλώ πολύ Χέσε με τώρα με το κόμμα σου Άκου λίγο Τις δεκαετίες 50 και του 60 Την ώρα που άργαζαν το τομάρι Των γκαστερμπάιντερς Λοιπόν κονομώντας τις εκατομμύρια, Τα στέλνανε σε, σε ράφδους χρυσού 300 τόνους Στην Αμερική μη και ο κακός κομμουνιστής σοβιετικός ορμήξει και τους πάρει Τώρα βέβαια οι ίδιοι σου παίρνουν ένα το σπίτι Που δεν απέχτησες εκμεταλλευόμενος κανένα κιαρατά γερμανο λουκανικό σκατο Αλλά με τη δουλειά σου Αλλά αυτοί δεν είναι κομμουνιστές Είναι δημοκράτες γερμανοί Αυτά τα λεφτά λοιπόν αυτού του 300 τόνου Ορίστε Λοιπόν, Αυτός αυτό, αυτό τους 300 Μιλάμε για, για, για 300 τόνους έτσι Και εντάξει Τη δεκαετία του 60 ήταν ήδη εκεί Και άργαζαν το, το κορμί Ελλήνων και άλλων μεταναστών Και αμέσως τι αρχές της δεκαετίας του 50 Πού τα βρήκαν Ακόμα χτίζανε τα Τα σπίτια εκεί τα μπουμπαρδισμένα Α Πού τα βρήκαν Είχαν μαζέψει δόντι, βέρα, έ, ε, πολύ πράμα, ε. Αυτοί δεν αλλάζουν, ρε μου, με τίποτα. πως να σου το πω τώρα να πω Εντάξει, εσύ δεν είσαι αντισημήτη, ενώ εναντίον του Κώστα του Σιμίτη, μην πάει το μυαλό σου κακό, λοιπόν. κατάλαβες 300 τόνους που φοβήθηκαν μην τους, τους, τους, τους πάρουν οι Σοβιετικοί. Το καταλαβαίνει, λοιπόν. Είναι αποθηκευμένο στο Federal Reserve εκεί πέρα στην κεντρική τράπεζα τον είπα, στο Manhattan λοιπόν τα πλεονάσματα των δεκαετιών 50-60 και κάθεσε τώρα εσύ κάθεσε τώρα εσύ και προσκυνάς τον κάθε υποτακτικούλη γιατί αυτή τη στιγμή η Γερμανία δημιουργεί πλεονάσματα ορίστε παρακαλώ ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εκτός του κα, καλά λες Κάθεσε και ακούς την κολογερμανίδα Του Ντάι Ελίνκε Επειδή στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ στο ελληνικό κοινοβούλιο Κάθεσε και ακούς τώρα Τον υποτακτικούλη Τον υποτακτικούλη της Μέρκελ Ο οποίος δημιουργεί πλεόνασμα, Δεν το δημιουργεί από τα καηγέν Μην ρε παλουγάρι μου Δεν είναι τα καηγέν και οι Που του δημιουργούν πλεόνασμα. Διότι ο ίδιος όπως έχουμε Μ δεν μπορεί να φυτέψει ούτε μαρούλι Δεν έχει μετάλλευμα Από σένα το παίρνει Πώς θα το κάνουμε δηλαδή Λοιπόν Λοιπόν Από σένα το, το παίρνει Δημιουργεί πλεόνασμα Από τα κλεμμένα Όχι τα κλεμμένα Από τα παιχνίδια που κάνει με τα δίθεν που σου δίνει. Κατάλαβε. Οπότε, τώρα, μην έχοντα το φόβο των Σοβιετικών, τα καινούργια πλεονάσματα τα βάζουνε, τα, τα, τα στηβάζουν στις αποθήκες τους. Τα κάνουν χρυσό, οι άνθρωπες. Αυτή είναι. αυτή ήταν. αυτή είναι και δεν αλλάζουν με τίποτε. Μην, μην, μην τρέφει ελπίδε και ψευδεστήσει. Με αυτού είσαι σύ, σύ, σύ, σύμμαχο. Αυτούς θαυμάζει αυτούς προσκυνάς Κυρία μου και κυρία μου Στην Ολλανδία οι υπάλληλοι τραπεζών Θα δίνουν όρκο πίστη στι τράπεζες Δίνεις τη ζωή σου για τη θηρίδα σου Για τη, θε... όχι τη θη... η θηρίδα σου Τη ζωή σου για την τράπεζα Μάλιστα <συρία> Πιστεύω σε μια αγία τράπεζα Ορίστε Ελπιδοφόρεμο <συρία> εσύ <συρία> Η ελπίδα δεν πεθαίνει τελευταία. Rex, so fishing, bro, mister. Ela, rex, the arbiter, ela. Guyah, gosh, wow, Θα ορκίζονται, θα ορκίζονται, λέει, Στις, θα κάνουν όρκο. Πώ λε, εσύ, ρε παιδί μου, πιστεύω, εσύ, μια Αγία Καθολική και ο το λένε, Εκκλησία. Στην Αγία Τράπεζα. Στην Αγία Τράπεζα θα πει, στην Αγία Τράπεζα. Στην Ολλανδία θα ορκίζεσαι στην Αγία Τράπεζα. Μου ένα φίλο ένα σχόλιο. Σε ένα από τα άρθρα τα οποία έχω εκεί στον τοίχο Άμα θέλετε να διαβάζετε Βαγγέλης Λοιπόν και με ρωτάει ο Βαγγέλης Λέει να βάλεις ένα ερώτημα μου λέει ο Βαγγέλης Είσαι λέει έτοιμος να πεθάνεις για την πατρίδα σου Όχι ρε Βαγγέλη Θα σου βάλω αλλιώς το ερώτημα Είσαι έτοιμος ρε Έλληνα να πεθάνεις για τη θηρίδα σου Για τη θηρίδα hey. Η πατρίδα η θηρίδα Άιντε, παιδιά, τελειώστε μετά το Κυπριακό να κλείνουμε και το Σκοπιανό. Τα κατάκα να βάλουμε και τα Σκόπια στην Ευρώπη, διότι δεν γίνεται να τσουλήσουν ε, οι ενωμένε επιχειρήσεις στην Ευρώπη χωρίς τα Σκόπια. Ε, διότι χρειαζόμαστε και ψήφους στην Κονομισιόν. Άντε, ρε, παιδί μου, τελειώνετε όλα, αλλά θα τελειώσετε. Διότι. Διότι το τμήμα εβραϊκών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Άκου τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Άρα, Άρα, Άρα, ναι. Ναι. Ναι ναι, ναι ναι ναι ναι ναι ευχαριστώ Λοιπόν που λες, μου Το τμήμα εβραϊκών Σπουδών Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ορίστε παρακαλώ Ορίστε Ορίστε Δεν μας άκουσε ο φίλος Λοιπόν το οποίο έχει καταργηθεί από τη δεκαετία του 1930 Μπαίνει σε λειτουργία πάλι Στη φιλοσοφική σχολή Τη χρηματοδότηση Του έργου Του λειτουργίας Θα αναλάβει η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης Εσύ πρόσεξε Το παιδί σου Όσοι έχετε παιδιά στο σχολείο Έχετε διαπιστώσει Ότι δεν τους μαθαίνουν να γράφουν πια Με ηχητικά Πρέπει να ακούν τα παιδιά Να γράφουν αυτά που γράφουν Λοιπόν Αλλά μη σε παρακαλώ μη και λειτουργήσει το, πως το είπαμε, το, το τμήμα εβραϊκής ε, πώς, εβραϊκής πέστην μου φιλοσοφίας στο στο στο, στο τέλειο πανεπιστήμιο, ωρίστε παρακαλώ πως δεν υπάρχει δεν υπάρχει η εβραϊκή φιλοσοφία, πως την σκηνή στην έρημο πως μαζεύεις την κακαράντζα και την κάνεις κάψιμη ήλι; Σε παρακαλώ Πως πέφτει το μάνα από το από πάνω Σε παρακαλώ Λες ε; Α τα γράφουν τα παιδιά κανονικά Α. Να σε καλά λες. Να σε καλά για, Να σε καλά έτσι που λε, ε, Φιλοσοφία Βραϊκή. Κυρία μου και κύριε μου, σαν σήμερα το 1898, παρακαλώ, έκλεισε το τηλέφωνο να κλείσω κι εγώ με τελευταία είδηση. Το 1898 ο Εμίλ Ζολά δικάζεται από τη γαλλική δικαιοσύνη για συκοφαντία μετά τη δημοσίευση κειμένων του στην εφημερίδα Le για το μεγάλο του κατηγορό εναντίον της κυβέρνησης και της γαλλική δικαιοσύνη για την υπόθεση Dreyfus. Τα γνωρίζετε όλα αυτά και αυτή την ε, κακοδικία πως τη λένε εκεί πέρα που είχε γίνει με τον Τρέιφους και για όσα έγραψε καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλακή αλλά μετά από τα 300.000 αντίτυπα της εφημερίδας ο λαό άρχισε να ζητά να ψηλάφισε της δίκης του Τρέιφους με αποτέλεσμα να πέσει η κυβέρνηση αυτά κάνουν ε, όποιοι θέλουν να ψάξουν την αλήθεια σαν τον Ζολά και μετά το 906 αρθωώθηκε ο Τρέιφους και φυσικά ο, ο Ζολά πέθανε το 1932 σε ηλικία 76 ετών δικαιωμένο, Ο Ζολά είναι και αυτός που είπε Το περίφημο Δεν τους αντέχω τους ηλίθιους Μου σπάνε τα ανέβρα οι κερατάδες Δεν τους αντέχω Φτάσουμε, Φτάσαμε Στο τέλος Κυρία μου και κυρία μου Και όπως κάθε μέρα Θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι Το οποίο τραγουδάκι Το οποίο, δεν σφού μου, να, ο το, το μυαλό του το έχει αλλού να Το οποίο, το οποίο το τραγουδάκι, εκτός το ότι το δε βρύ, δεν το βρίσκει ο ηχολήπτης αυτή τη στιγμή Τόσο μυαλό έχει, ποιος ξέρει που πετάει το μυαλό του Λοιπόν ε, Δεν το βρίσκει ο Γιάννα για να δω πω είναι αλλού Ναι, λοιπόν Αφιερωμένο εξαιρετικά Σε όλους τους φίλους Και τις φίλες που είναι συντονισμένοι Υπότιτλοι Με αυτό θα κλείσουμε αφού το αφιερώνουμε σε όλους και όλες σας Μείνετε συντονισμένοι στους 101,5 Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας, την ακρόαση και τις παρατηρήσεις σας Να είσαστε όλοι καλά πάντα Γεια και χαρά σας Με <Τι> φύλατε τα άκε η αχαμβιλοσέτε και νικηστε ταυτέ. Τα αυτοί σας. Υπότιτλοι AUTHORWAVE